Μαρία, back again. Um Maria, can you πώς, πώς, πώς γνωρίστηκες με τον το σύζυγο; πώς, πώς βγήκε η απόφαση για, τη, για, την, για το γάμο; Πώς έγινε αυτή <coughs> ε, Πήγαινα ε, θυμάμαι το ήτανε ε, ε, Ιούλιος. Είχα αρχίσει να στέλνω όλες μου τις αιτήσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο αδελφός μου, ο Γιώργος, ο Τρίδημο, ήταν εκεί υπηρετούσε στρατιώτης και του έστελνα όλα μου, όλες μου τις αιτήσει και όλα Εν μέρη τρία μαθήματα τα είχα ήδη, ήδη γράψει στην Τρίπολη, mm. στο, στο Ματζούνιο, στη βιβλιοθήκη, τη οποία ονομαζόταν η οποία ονομάζεται Ματζούνιο. Mm -hmm. Και τα είχα περάσει πάρα πάρα πολύ καλά. Μου είχαν στείλει ότι είχα περάσει τα τρία μαθήματα, γιατί τότε για να πάω στο Πανεπιστήμιο είπε να δω εισαγωγικέ εξετάσει. Mm -hmm. Είχα ένα θείο τραγματάρχη, τον Κωνσταντίνο Λικουριώτη. Αυτό ήταν από το Λεβίδη. Η μαμά του θείου του Κωστή και η γιαγιά μου, του πατέρα μου η μάνα ήταν κάπου δεύτερε ξαδέλθε. Και αυτός υπηρετούσε στη Δράμα, είχε παντρευτεί γυναίκα από τη Δράμα, τη Θεία Τη Μαρία, και τον έστειλαν στην Τρίπολη στο στρατό εκεί να υπηρετήσει. Mm -hmm. Και ήταν γείτονας, Νίκε σε ένα σπίτι δίπλα κοντά μας. Ε, γνωριστήκαμε βέβαια πιο πολύ και αυτός ήθελε να με βοηθήσει και αυτός με, προ, με παρότρινε για να πάω να γίνω στρατιωτικός γιατρό. Mm -hmm. Αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένω, το οικονομικό ήταν πάρα πολύ, πολύ mm -hmm. αδύνατο να προχωρήσω. Αλλά οι συγκυρίες όμως ήταν άλλες. Ενώ πήγαινα μια μέρα για να στείλω στη, στο ταχυδρομείο τα γράμματα στον αδελφό μου στη Θεσσαλονίκη για να τα υποβάλει στο πανεπιστήμιο, mm -hmm. ε, ο Πίτε, ο Παναγιώτης, ο, ο, ο τορινός mm -hmm. μου, ήταν σε ένα κομμωτήριο και κουρευόταν. Mm. Εκεί τον είχε, είχε έρθει με την Αχέπα, είχε πάει με την Αχέπα ναι, ταξίδι, ναι. είχαν πάρει ολόκληρο αεροπλάνο από εδώ, όλοι από, το, από την Άρωβα, από εδώ, ναι. από το Τερόντο όλοι και είχαν έρθει διακοπές μια ένα μήνα. Και τότε το 62, 60, 61, 62 όλες οι κοπέλες ήταν πρόθυμες να φύγουν για το εξωτερικό ναι, ναι. και όταν ερχόταν κανένας α, Μπρούκλης, α ναι, ναι. το πούμε έτσι, ήταν ναι. ο, ο ζητούμενο γαμπρό. Ναι. Λοιπόν όταν ο Παναγιώτης ήρθε στη, στη Τρίπολη, το όνομα Καρκούλης, ο θείος του είχε φαρμακείο στην Τρίπολη και απέντε από εκεί ήταν ένας κουρέας και το ονόματι Φανούρης. Mm. Ο Φανούρης λοιπόν προσπαθούσε να βρει νύθι για να παντρέψει τον Παναγιώτη. Την ώρα εγώ που πέρναγα για να πάω στο mm -hmm. ταχυδρομείο να δώσω τα γράμματα, mm -hmm. α, διαμέσου του, του καθρέφτη με είδε ο Παναγιώτης mm -hmm. και του λέει, Φανου... «Να βρε πείτε, πρέπει να παντρευτείς και αυτά». Και του λέει, ο... πέρναγα εγώ και του λέει του Φανούρη, «Αν αυτό το κοριτσάκι μου το φέρετε θα το πάρω». Mm -hmm. ε, και τελικά έγινε, εγώ έφυγα, δεν είχα καμία σχέση με αυτό βέβαια. Και μετά ο θείος του έμαθε ότι ο πίτ, ίσως και το είχε πει και για στείο, δεν ξέρω πώς το είπε, ναι, ναι. ο θείος του το πήρα στα σοβαρά και έστειλε το φανούρι στο σπίτι μου που τον έμαθε ποια είμαι, ναι, τον κουρέα, ναι. για να, να πει τη μαμά μου να, να, να ειδωθούμε με τον πίτ. Ναι. Και έτσι λοιπόν έγιναν οι συναντήσεις με τη μαμά μου και στο σπίτι του θείου του Στάθη του Καρκούλη ε, και αποφασίσαμε, αργωνιαστήκαμε. Και μετά από 15 μέρες, 15 Αυγούστου το 1962 παντρευτήκαμε mm -hmm. και το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου ήρθαμε στο, στο Καναδά. Καναδά. Ε, ήρθατε στο Κίνγκστον που... Στο Κίνγκστον ήρθαμε mm -hmm. κατευθείαν γιατί εδώ ήταν η οικογένεια Καρκούλη, ο αδελφός του, ο παπάς του, ο, του Παναγιώτη, ο Δημήτριος, η μαμά του η βασιλική, ο αδελφός του ο Γιώργης είχε παντρευτεί την αντρομάχη, mm -hmm. οικονομοπούλο από το γένος Τρίπολης βέβαια, πατριώτησαν. Uh, είχαν δύο παιδάκια, το Δημήτρη και τη Βασούλα. Ήταν ο Γιάννης, ο κουνιάδος μου, mm -hmm. και ο Πίτρας που ζούσαν μαζί. Μια πάρα πολύ εξαιρετική οικογένεια. Με, με Πήραν στην αγκαλιά τους, με αγκαλιάσανε, με, με δέχτηκαν με μεγάλη καλοσύνη. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τους καρκούλιδες. Είναι εξαιρετική οικογένεια, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Uh, είχα την πεθερά μου να με βοηθάει στο μου, στην καινούργια μου ζωή η αντρομάχοι βέβαια, τα πεθερικά μου όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έτσι δεν έζησα ξενιτιά όπως έχουν ζήσει οι mm -hmm. άλλες οι κοπέλες. Δεν αναγκάστηκα να εργαστώ ποτέ. Ο σύζυγός μου, ο Παναγιώτης μου έδωσε τα πάντα. Κάναμε το πρώτο μας παιδάκι το 1963 στις 8 Αυγούστου, την Κατερίνα μας. Και το 1965 στις 12 Ιανουαρίου κάναμε την Αναστασία μας. Mm -hmm. ε, Αγοράσαμε ένα σπίτι το 1963, έμεινα μαζί με τα πεθερικά μου για ένα χρόνο και μετά αγοράσαμε ένα σπίτι δίπλα από εκεί, να είμαστε όλοι παρέα και έτσι ήταν μια όμορφη, όμορφη, όμορφη ζωή. Mm. Πώς, πώς ήταν μεγαλώνοντας τα παιδιά. Ε... Τα παιδιά μου μεγάλωσαν πολύ όμορφα γιατί ήταν κοντά στη γιαγιά και στον παππού, ήταν κοντά στο Γιώργη και στη Μάχη που είχαν και αυτοί πεδάκια. Είχα μια κυρία δίπλα μου, την κυρία, τη Μίση Τζάνό. Η κυρία Τζάνος ήταν η, η μαμά τη Κατίνα της, κατίνας, της Ζάκος, Και επειδή ήταν χείρα, δεν είχε κανέναν, την λέγαμε και γιαγιά, γιατί mm. ήταν δίπλα μας. Μας βοηθούσε με τα παιδιά, είχα, είχαν παρέα και τα παιδιά μου την λέγανε γιαγιά. Είχα πολλούς καλούς γειτόνους, πάρα πολύ καλούς ε, Και Έτσι είχαμε, ναι, ήμασταν τρεις οικογένειες ελληνικές. Και ήταν και ξένοια, αλλά δίπλα από μένα καθόταν μια άλλη κυρία η Μίσης George, η Θέλμα George, η οποία την έλεγα ότι είναι η Canadian Mother για μένα. Mm. Μια πάρα πάρα πολύ καλή γυναίκα, προσπάθησε να μου, να μου εμφυτίσει το καναδικό πνεύμα, τη καναδική κουλτούρα, mm. τα ήθη τους, τα έθιμα... Ευγενέστατη κυρία και την αγαπούσα πάρα πολύ, τώρα βέβαια έχει πεθάνει, Εσύ είναι συγχωρημένη γυναίκα. Μου βρέθηκε πάρα πολύ και αυτή η mm -hmm. γυναίκα και η Μίση Τζάνος βέβαια, τα πεθερικά μου δεν υπάρχει λόγος να έχω κανένα παράπονο, όπως και τα κουνιάδια μου και οι συνειφάτες mm -hmm. μου. Το 1963 ο Γιάννης ο κουνιάδος μου έφυγε για την Ελλάδα και πήγε παντρεύτηκε τη Μαρία Μπομπότη από την Τεγέα. Mm -hmm. Ήρθε και αυτή κάτω, είχαμε, δηλαδή μεγάλωνε τώρα η παρέα μας. Ναι, ναι. Κάναμε τα παιδάκια μας και ναι, ναι. το ένα εξαδελφάκι με το άλλο. Mm. Ε, ε, ε, στα παιδιά μιλάγατε ελληνικά, Ο, ελληνικά. Πάντα ελληνικά, πάντα ελληνικά. Και τώρα όταν ήρθα στη, εδώ πέρα στο Καναδά, είδα ότι όσα παιδάκια ήταν τότε, μερικές οικογένειες, δεν ήμασταν και πάρα πολύ βέβαια, mm -hmm. Uh, τα παιδάκια δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά mm. και προσεφέρθηκα να ανοίξω, να κάνω ελληνικό σχολείο να τους μάθω τα πιο, τα πιο βασικά. Uh, πήρα άδεια από τον πρόεδρο τότε ε, Θυμάστε ε, ποιος ήταν ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ήταν ο, ο, ο Φρανκο Καρίς. Φραγκο. Ο Φρανκο Καρής ήταν, mm. ε, ο πολύ ωραίος άνθρωπος, με τη γυναίκα του την Τέση Καρή, η οποία βοήθησε πάρα πολύ. Στείλαμε γράμμα στο Board of Education στην Οτάβα, mm -hmm. αυτοί αμέσως προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν. Εγώ αυτομάτως ανέλαβα και τα καθήκοντα της γραμματέας, της δούλεψα της ναι. κοινότητο. Δούλεψα για τέσσερα χρόνια ω γραμματέα. Ο κύριο Φρανκ Οκαρή μου έφερε μια γραφομηχανή ελληνική. Mm -hmm. Αλλά τα πλήκτρα όμω ήταν τόσο πολύ φαγωμένα που όταν έβαζα την ταινία τάκοβε. Mm -hmm. Έπρεπε να γράφω 15 λέξει και μετά να αλλάζω ταινία. Mm -hmm. ε, άνοιξα το ελληνικό σχολείο. Ε, Μερικέ εκκλησίε εδώ μαζί με το τον Φρανκ Καρί πήγαμε και μα δώσανε θερανία. Ε, αγοράσαμε την εκκλησία μα το 1964. Ε, και δίπρα από την εκκλησία ήταν ένα μεγάλο χολ, το οποίο ήταν πάρα πολύ βρώμικο, το καθαρίσαμε μια μικρή αυτό, κουζινίτσα, είχε πάρα πολλά ποντίκια, τα mm. οποία <laughs> το, το φοβάγουν πάρα <laughs> πολύ. Τα καθαρίσαμε αυτά, βάλαμε τε, τα έδρανα, βάλαμε το τραπέζι, τον το πίνακα, όλα εκεί και έγραψα γράμμα στου Έλληνε γονεί ότι αφιλοκαιρδό θα ανοίξουμε το ελληνικό σχολείο και θα ήθελα τα παιδάκια να έρθουν να μάθουν τα πιο βασικά. Ήταν αυτό πρω... το, το, το πρώτο ελληνικό σχολείο στο Κίνγκστον. Είχε, είχε αρχίσει και κάποιο άλλο, τον λέγανε καθηγητή. Άλλος, ε, δεν είχα mm -hmm. την ευχαρίστηση να τον γνωρίσω, mm -hmm. αλλά νομίζω και αυτό δεν, δεν πέτυχε, απέτυχε ναι, ναι. μάλλον οι γονεί τότε. Δεν ξέρω, δεν είχανε και πιστοσύνη, θέλανε να υπάρχει ένας δάχτυλος με δίπλωμα. Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, την πρώτη μέρα όταν άνοιξα το σχολείο, με βοήθησε και η συνειφάδα μου, η αντρομάχη, mm -hmm. α, είχαμε περίπου 18 παιδάκια. Oh. Ε, τους μίλησα, τα καλοδέχτηκα, χαριτωμένα δεν μπορούσαν να καταλάβουν ελληνικά, σιγά mm -hmm. σιγά σιγά σιγά. Κάθε Σάββατο από τι 2 μέχρι τι 4. Ναι. Α, το πρώτο Σάββατο είχαμε 18 παιδάκια, το δεύτερο Σάββατο ξανά ήρθανε 18. Μετά όμω άρχισαν να λιγοστεύουν τα παιδάκια και άρχισαν να ανησυχώ. Οπότε κάλεσα του γονεί να δω τι συμβαίνει, Μήπω mm -hmm. δεν ήταν ευχαριστημένοι από τη δική μου διδασκαλία. Και κάποιο κύριο, ο κύριο Δημήτριο Κανέλο, mm -hmm. ο Τζιμ Κανέλο, είχε τρία κορτσάκια. Μά, ο Μακουμάκι ο Κανέλο, ο αδερφό. Mm. Α, ήρθε και μου είπε ότι δεν εμπιστεύω με τα παιδιά μου σε σένα γιατί δεν είσαι δασκάλα mm. και είπα ότι κύριε Κανέλο εγώ έχω τελειώσει το γυμνάσιο, θυμαζόμουν να πάω πανεπιστήμιο α, δεν έχω δίπλωμα δασκάλας mm. αλλά νομίζω ότι θα μπορέσω τα παιδιά να τα διδάξω μερικά βασικά πράγματα να μάθουν λίγο ελληνικά mm. και εκτός αυτού εγώ δεν σα ζήτησα χρήματα, το κάνω τελείως αφιλοκαιρδός mm. Εν τω μεταξύ αυτό παρέσυρε και άλλου γονεί και μετά από 4-5 Σάββατα, τα παιδάκια ήταν 2-3 μόνο, οπότε δεν ήταν ανάγκη να αυτό και το έκλεισε το σχολείο. Δυστυχώ έκλεισε mm. το σχολείο, αλλά ανέλαβα μετά να είμαι η δασκάλα στο κατηχητικό σχολείο. Mm. Ε, όσα παιδάκια φέρνανε, μετά ζήτησα από το Board of Education και από την εκκλησία να μου δώσουν άλλα βιβλία να, να διδάξω τα παιδάκια, να τα μιλάω έτσι πενιδάκια ναι, ναι, ναι. και αυτά. Ε, αυτό έχει πιο μεγαλύτερη επιτυχία. Εν τω μεταξύ το 1962 όταν ήρθα εδώ αμέσως ε, έλαβα μέρος, στη, χω, αρχίσαμε χωροδία. Mm. Με, τη, με το γιο του, τε, του Φρανκ του Καρή, τον Τένις, η κόρη του Νταϊέν, η η κόρη του η Μαρία, οι δύο κόρες του κύριου Χρήστου Ζάκου, η Πέγγι και η Ελένη, εγώ και ήταν και δύο άλλες κοπέλες που δυστυχώς δεν τις θυμάμαι τώρα. Είχαν έρθει από την Ελλάδα, καθίσαν λίγο και φύγανε. Mm. Ε, κάναμε πάρα πολύ ωραία χορο και εγώ έκτοτε πλέον είχα αναλάβει τα καθήκοντα και τις καθημερινές λειτουργίες, αν είχαμε mm -hmm. ιερέα να ψέλνω, γιατί από ναι, ναι. την Ελλάδα ας πούμε είναι πάρα πολύ ναι. προσαρμοσμένη σε αυτό το θέμα της ψαλτική και μέχρι τώρα ας πούμε έχω, έχω πολλές φορές ψαλει. Η χοροδία ήταν ε, θρησκευτική. Θρησκευτική ναι, όλο, ναι, ναι. Ελληνικά, ναι. όλο ελληνικά είχαμε και μας, δεν ξέρω τώρα αυτό το πιάνο που ευρέθηκε mm. και το βάλαμε όταν αγοράσαμε την εκκλησία το βάλαμε στην εκκλησία τη δική μας το πιάνο και το έπαιζε η Μαρία η Καρή ναι. έπαιζε το πιάνο ε, μετά αυτή σταμάτησε και πήραμε ένα δάσκαλο τον Τζάν και έπαιζε αυτός και εμείς ψέλαμε, αρχίσαμε μετά και ερχότανε και άλλοι από εδώ από το Kingston, άλλοι άνθρωποι και είχαμε πάρα πολύ ωραία χοροδία. Ναι. Ειδικά όταν πήραμε τη δική μας την εκκλησία αρχίσαμε τώρα και τη φτιάχναμε πιο, προσπαθούσαμε να την κάνουμε πιο τέλεια. Uh, την Κατερίνα μου το πρώτο μου το παιδάκι το βαφτίσαμε σε μια εκκλησία στο Queen Street mm -hmm. uh, η οποία ήταν Mason Club, Mason Club mm -hmm. και πηγαίναμε κρατούσαμε τις εικόνες και ό,τι χρειαζόταν για τη Θεία Λειτουργία τις κρατούσε ο κύριος Ζάκος ο Χριστός στο υπόγειό του mm -hmm. ένας ένα κουτί με άμμο για να βάζουμε τα κεριά και τα κουβολούσε ο Λούις ο Λέος κάθε Κυριακή και οργανώναμε την εκκλησία προχήρου βέβαια yeah. αλλά η πίστη ήταν εκεί Ψέλναμε αυτά τα ό,τι ήταν. Είχαμε το Φάδερ Κωνσταντίνο Γλούφτη, mm -hmm. ο οποίος ερχόταν κάτι φορές μια φορά το μήνα από, από το Τορόντο. Το ήτανε Μακεδόνας και ερχόταν μια φορά το μήνα από το Τορόντο. Αν ήταν πιο επίσημες γιορτές ερχόταν και δύο φορές το χρόνο, αναλόγως πώς μπορούσε να έρθει mm -hmm. ο άνθρωπο. Η πρώτη εκκλησία ήταν στο Σαντ George. Μα είχαν δώσει ένα, όχι παρεκκλήσιο, έτσι ένα δωμάτιο, mm -hmm. όχι στην κεντρική εκκλησία. Στην κεντρική εκκλησία είχαν γίνει αρκετοί ελληνικοί γάμοι, γιατί δεν είχαμε εκκλησία δική μα. Mm -hmm. Μετά από εκεί φύγαμε και πήγαμε, αυτό που σα είπα, στο Queen Street. Mm -hmm. Και από εκεί πήγαμε, πήραμε τη δική μα την εκκλησία, η οποία ήταν βέβαια πάρα πολύ χάλια. Και με τον κουνιάδο μου το Γιάννη, όλοι οι καρκούλοιδε, ο άντρα μου, ο κουνιάδο μου ο Γιώργη, ο Τάννο Άνα, ο. Άνας, ο... Σπιλιώδης. Ο Σπιλιώτη, η Ζακαίη, ο Καρίς, προσπαθήσαμε να σου και φτιάξαμε. Πότε, πότε, ήτανε, πότε αγοράστηκε η Εκκλησία, θυμάσαι? Το 1964. Το, Το 1964. Και εγώ ανέλαβα να παραγγείλω όλε τι εικόνε από την Ελλάδα. Έγραφα τα γράμματα στην ελληνική γραβμηχανή, όπω σα είπα, mm -hmm. στον κύριο Κωστόπουλο, ο οποίο είναι στην Ελλάδα. Αυτό πουλάει όλα τα εκκλησιαστικά ήδη mm -hmm. και μέχρι τώρα από αυτόν παραγγέλνουν οι εκκλησίε εδώ. Mm -hmm. Ε, παρήγγειλα τις εικόνες, βρήκαμε ανθρώπους που κάνανε μεγάλες δωρές, μετά παραγγείλαμε και τα καθίσματα όλα. Ο, αυτά και, που υπάρχουν τώρα από, στην Εκκλησία. Ναι, ναι, είναι όλα, είναι ναι. προσωπικές δωρές του κόσμου. Mm. Εδώ. Mm. η βγεις <coughs> στο ωραία. δίπλα στο δίπλα έχουν βάλει του κάθε ενός δωρήτη το όνομα. Μετά μ, την αλλάξαμε λίγο την Εκκλησία, γιατί δεν ήταν ορθόδοξος τύπος, mm -hmm. ας πούμε. Και, ε, το φτιάξαμε, βάλαμε το τέμπλο, ήταν ο τέμπ Τότε είχαμε τον Father Δημήτριο Πολυχρονιάδη, mm -hmm. ο οποίος ήταν αυτό, έμενε δίπλα στο σπίτι, ο ιερέας, ήταν πια μόνιμος ιερέας mm -hmm. στο Κίγκστορ. Από πότε είχαμε μόνιμο ιερέα. Ε, είχαμε, μετά από τον πατέρα Γλούφτη, mm -hmm. ήρθε ο, ο πατέρας ο Κακαβελάκης. Mm -hmm. Αλλά το σπίτι δίπλα δεν ήταν, δεν ήταν κατάλληλο, να μείνει και έμεινε στο, σε ένα διαμέρισμα. Μετά από αυτό, νομίζω, ήρθε ο πατέρα πολυχρονιάδη. Mm -hmm. Και αυτός άρχισε να κάνει και γενικό σχολείο. Yeah. Με ρώτησε για να βοηθήσω, αλλά εγώ τότε είχα προβλήματα με την υγεία μου mm -hmm. και δεν μπόρεσα να βοηθήσω, αλλά βοηθούσα πούμε, λίγο σε κατηχητικό και τέτοια. Yeah. Μετά άρχισαν τα folklore, στα οποία έλαβα πολύ, πολύ δυνατό μέρος. Yeah. Είχα να λάβει το, το gift shop, δηλαδή έραβα πάρα πολλά πράγματα, όλα με το χέρι mm -hmm. και είχα και γυναίκε στο σπίτι μου και τα πουλούσαμε. Ναι. Φτιάχναμε γλυκά... Τι φτιάχνατε, τι ράβατε, τι, τι Έραβα ποδιέ, πάρα πολλέ ποδιέ. Mm -hmm. είχα, είχα αρχίσει να ράβω και φούστε. Ερχόσασταν γριούλε και τι επέρνανε. Απλά σχέδια, αλλά του mm -hmm. άρεσαν πάρα πολύ. Έκανα διάφορα crafts, α πούμε κάτι για να τηλίγει στο toilet paper, κάτι για τα κλίνεξ. Mm -hmm. Πετσετούλε, απλέ του έβαζα λίγο κορδελίτσα να τα κάνω πιο φένση. Ναι. Και πώ είχατε μάθει τη ραπτική. Εγώ από... ε, ε, ε, ήμουν αυτοδίδακτη. Mm -hmm. αυτοδίδακτη. Ναι. Είχα αγοράσει μηχανή εδώ, μου άρεσε να, να κάνω διάφορα. Αλλά είχα πάει και στο Σαν Λόρενς α, και είχα μάθει λίγο ραπτική, mm -hmm. βραδινό, βραδινά ναι, ναι. μαθήματα, έτσι να κάνω improve my... Α, μ, μετά στο folklore το αρχίσαμε στο Σαν Lawrence, το πρώτο folklore, mm -hmm. εκεί μας δώσανε ένα μεγάλο δωμάτιο και κουβαλούσαμε τα πράγματα, τα μαγειρεύαμε τα φαγητά στο Λασαλ, Salle Hotel, ναι, ναι. Και, δηλαδή το οποίο ήταν μια δουλειά του άντρα μου. Ε, έπαιρνα σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο πέντε τεψιά ας πούμε, παστίτσο και άλλα πέντε ε, ε, ε, ε, ε, τεψιά μουσακά. Τα mm βάζα -hmm. στο αυτοκίνητο και τα πήγαινα στο Σαν Λόρεντ. Τα πουλούσαν οι γυναίκε να είναι ζεστά mm -hmm. γιατί δεν είχαμε τίποτα. Πρέπει να πηγαίνει mm -hmm. ζεστά. Κάναμε yeah. εντολμάδε, yeah. του διπλώναμε, τους φτιάχναμε τους ζεστά να τα μαγειρεύουμε και να τα πηγαίνουμε εκεί. Mm -hmm. Αυτό κράτησε κανένα δύο χρόνια και ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Mm -hmm. Μετά αποφασίσαμε να κάνουμε το folklore στην εκκλησία μα στο hall. Yeah. Όταν yeah. χτίστηκε το hall και το φτιάξαμε ωραία. Κάναμε εκεί πέρα. Ανέλαβα μία χρονιά εγώ και η μάχη, όλα Α, το folklore. Κάναμε και στο, στο Harbour, δυο mm. χρόνια, τρία χρόνια. Ναι, μετά, μετά από το St. Lawrence. Ναι, ε? μετά από το St. Lawrence πήγαμε στο Harbour. Και από το Harbour μετά πήγαμε στο δικό μας. Γιατί ήταν πάρα πολύ κουραστικό να μαζεύουμε όλα τα πράγματα, να τα κλείνουμε και να... Ναι, Α, αρχίσαμε ναι. να κάνουμε ταξίδια με το folklore. Α, κάποτε ήμουν chaperone, και πήγαμε τα παιδιά στο Bushakville. Α, για να χορέψουν ελληνικού χορού. Mm. Και εγώ ήμουν το πούμε, βοηθούσα αρχηγός ναι, με ναι. όλε τι εθνικότητε. Τη Πορτογάλη, ναι, ναι, ναι. η Ουκρανία, εμεί, η Ιταλία, όλοι, όλα τα αυτά. Mm. Ε, πήγαμε τρει ημέρε εκεί και ήταν το exchange program. Τα παιδιά κοιμηθήκαν σε γαλλικά σπίτια. Α, Ενείς, βέβαια, ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Α, τώρα τι άλλο μπορώ να σα πω από την προσωπική μου ζωή. Το 1982 η κόρη μου η Κατερίνα, η μεγάλη, mm -hmm. έδωσε εξετάσει εδώ στο Πανεπιστήμιο στο Κίνγκστον, στο Queens και πήρε πήγε στο Τερόντο για φαρμακοποιός mm -hmm. Έδωσε όμω τι εξετάσει εδώ. Ε, με πάρα πολύ καλούς βαθμούς, με υποτροφία, mm -hmm. πήγε στο Πανεπιστήμιο στο τορόντο, ε, τέσσερα χρόνια σπούδασε και μετά από τα τέσσερα χρόνια φαρμακοποιός, ε, πήγε στο Upjohn Pharmaceutical Industry και έμαθε mm -hmm. πώς να παρασκευάζει φάρμακα. Mm -hmm. Και κατόπιν αυτού έπιασε πολύ καλή δουλειά στο Scarborough ε, Hospital mm -hmm. ως φαρμακοποιός, τώρα εργάζεται στο North York, ε, σπε, ε, κάνει Specialized το Chemo, και διδάσκει και κάνει και consult. Mm. Η άλλη, η, η δεύτερη κόρη μου, τελείωσε το πανεπιστήμιο στο, εδώ πέρα στο Queen's University. Mm -hmm. ε, πήρε economics, πήρε το master's στα economics. Ε, παντρεύτηκε καναδό-ολλανδό, παιδί mm -hmm. πάρα πολύ καλό, mm -hmm. logistic engineer, mm -hmm. και πήγανε για πέντε χρόνια στην Ολλανδία. Mm -hmm. Στην Ολλανδία εργάστηκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Πήρε πολύ μεγάλο experience. Η wow. yeah, οποία ήταν manager για Ο γαμπρό μου και η Αναστασία, η οποία σε πολύ καλή δουλειά εκεί. Αλλά meanwhile, έμεινε έγκυο, έκανε το Σεβαστιάνο μα mm. και μετά μετακόμισαν κύρθανε ήρθαν στον Καναδά, μένουν στο Τωρόντο, στο, στο Μυσυσυσάγκα. Oh, uh, βέβαια, είναι yeah. σε πάρα πολύ καλή δουλειά. Uh, τώρα όμω, φέτο, το, 2017 το Σεπτέμβριο στις 3 Σεπτεμβρίου δυστυχώ, ε, η κόρη μου η Εκατερίνη η οποία είναι φαρμακοποιός πέθανε ο άντρας τη. Mm -hmm. είχαν πάει για ταξίδι στη Φλόριδα για ένα, μια εβδομάδα και έπαθε μια αρρώστηση, δεν ξέρανε να νομίζαν ότι ήταν virus πήγε mm -hmm. στο νοσοκομείο και δυστυχώ έπαθε heart attack, έμεινε 12 μέρες στο intensive care και πέθανε wow. σε ηλικία 55 χρονών ότι mm -hmm. είχε μπει 56 Α, αυτό είναι ένα, έχει τραυματίσει πάρα πολύ την ψυχή μας, πάρα πολύ, mm -hmm. α, αλλά άλλε βουλία ανθρώπων όπως mm -hmm. θέλει ο Κύριος τα φέρνει. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Οι ναι. ε, τωρινές σα δραστηριότητες με την Εκκλησία ε, μπορείτε να μας πείτε... Εγώ έχω, έχω αναλάβει την ψαλτική, mm -hmm. όποτε με χρειάζονται για να ψέλνω. Mm -hmm. Α, λαμβάνω μέρος όταν κάνω πούμε, κάτι να βοηθήσω όσο μπορώ να βοηθήσω. Αλλά επειδή η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα γόνατά μου. Mm -hmm. Δεν μπορώ να εργαστώ όπως εργαζόμουν πρώτα με τη φιλόπτωχο, mm -hmm. φτιάχναμε γλυκά, πουλούσαμε, τρέχαμε, κάναμε, όλα αυτά τα πράγματα. Ε, τώρα έχουν πιο πολύ μπει νέες κοπέλες, mm -hmm. που είναι πιο δραστήριες και μπορούν, αλλά όταν μου ζητήσουν τη βοήθειά μου και λικός και προσωπικός τις βοηθάω mm -hmm. ε, ειδικά για, τη, για την εκκλησία ό,τι χρειαστεί τα πρόσφορα, φτιάχνω πάρα πολλά πρόσφορα και βοηθάω mm -hmm. άμα είναι κάτι για να τους ράψω πολύ ευχαρίστως mm -hmm. Στη... mm -hmm. ναι, ναι. ε, εκεί στην Ψαλτική και ό,τι λαμβάνω μέρο σε όλες τις λειτουργίες mm -hmm. δεν έχω, mm -hmm. έχω λείψει την εκκλησία μου Πώς, ε, πώς βλέπετε το μέλλον του ελληνισμού στο Κίνγκστον? Ε, το μέλλον του ελληνισμού στο Κίνγκστον βλέπω ε... ότι έχουμε μείνει πάρα πο... οι νέοι έχουν φύγει περισσότεροι, mm -hmm. έχουν πάει σε μεγάλες πόλεις για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν οικονομικός mm -hmm. ή να σπουδάσουν τα παιδιά. Α, πολλά παιδιά έχουν παντρευτεί και ξένες κοπέλες mm -hmm. ή ξένους ας πούμε. Mm -hmm. ε, και έχει λιγάκι γίνει μια... Έχει, έχει... Ελαπτωθεί τώρα το Εκκλησίας μας στην Εκκλησία μας και πάμε όλο mm. ηλικιωμένοι. Βλέπω ότι δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο τώρα, τώρα. Ναι, ναι. Βλέπω ότι οι νέοι, οι περισσότεροι νέοι, δεν τους πολύ ενδιαφέρει το εκκλησιαστικό θέμα. Mm. Α, και μαζί με αυτούς τώρα έχει αλλοιωθεί και η, η θέληση των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ή γιατί έχουν προ, ε, υγε, υγε, υγε, πρόβλημα ναι. υγείας ή γιατί παρασύρονται από τα παιδιά τους, ή γιατί ασχολούνται να πάνε στο τορόντο, ή στην Οτάβα, ή στο Μόντραρ που είναι τα παιδιά τους να τα βοηθήσουν. Και έτσι δεν είναι αυτή η ένθερμη πίστη που είχαν οι άνθρωποι κάποτε. Ναι. Έχει αλλιωθεί κάπω αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι και η ηλικία, είναι... Όποια, ναι, η κούραση. Και βλέπεις τώρα ότι όλοι μιλάνε, με πονάει το ένα, με πονάει το άλλο. Ναι, ναι. Έχουμε χάσει και πάρα πολλοί κόσμο εδώ στα Κίνγκστον, έχουν πεθάνει πάρα πολλοί αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, το οποίο είναι πάρα πολύ ναι, λυπηρό. λυπηρό. Α, προσπαθούμε όμως όσοι είμαστε εδώ να κρατήσουμε την εκκλησία μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πατέρα Ματθαίο, ο οποίο είναι καναδό. Έχει γίνει Ορθόδοξος, πήγε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη τέσσερα χρόνια, σπούδασε η Θεολογία. Mm -hmm. ε, Χειροτονήθηκε ιερέας στην Ελλάδα και ήρθε τώρα, πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο στη, εδώ, στο Κουίν